Πάρα πολλοί συμβαθείς. Πού είπατε για την πνημονία του. Για μένα είναι βρισκεία το. Εδώ μου το σαν Δεν θα την Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας Δεν Όχι. Να μάθετε. Να μάθετε. Η λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι δεν δέχουμε τον χαρακτηριότητα Δεν δέχουμε τον χαρακτηριότητα Έσπαγα της αγαπής και στα γαμιά, στα πάω στο δομέσος! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Έχω και ένα ρούχα δομέσος. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. Λεύτε, Λεύτε, σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά τη Σίμεν.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 Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Mit dir, Lili Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Φλατέστε με Έχουμε εξέλιξη κατοχή. Είναι Ine ine με xeni. και gravata Doch wenn sich meine Augen bei einem vis vis Ganz tief in deine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liede eingestellt Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Lieber nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht und wenn die Verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf.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 jemut halbesten so mm -hmm. mm -hmm. ich bin von Kopf bis Fuß erfüllt ja aus vielen Ich kann halt lieben nur und sonst gar Μένα, und wenn... Το προ Χριστού, πρόγονοι των σημερινών Γάλλων είχαν κατακτηθεί από μετά από Ονομαστοί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νησιφόρος θα είναι η καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στατόπεδα. Σε <ΣΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρι. Γεια σας φίλοι του Πλατεία Radio, ακούτε όπως είπαμε την ΠΑΞ Γερμάνικα στο μικρόφωνο που παραδομαίνει παναγιώτης. Το σημερινό θέμα της εκπομπή, όπως σας προαναγγείλαμε προλίγο μέσω Facebook, είναι η Γερμανική Εποπτεία στους Δήμους και η 4η Ελληνογερμανική Συνέλευση στη Λετεμβέργη. Οι Φίλιπ πήγανε τις περασμένες Κεριακές, την πρώτη και τη δεύτερη Κεριακή των εκλογών να ψηφίσουν τις αυτοδιοκητικές εκλογές, νομίζοντας ότι ψηφίζουν αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται τα του Δήμου τους. Κάναν τεράστιο λάθος γιατί δήμαρχοι και περιφερειάρχες είχαν ήδη υπογράψει την υποταγή των Δήμων στους αντίστοιχους γερμανικούς Δήμους. Να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο στο ελληνικό έδαφος βρίσκεται, βρίσκονται αντιπρόσωποι της άλλης χώρας, της Γερμανίας, στο έδαφος μας δίνοντας εντολές σε δημάρχους και αν αυτά τελικά απορρέουν από το μνημόνιο ή αν κάποιοι υπέγραψαν συμφωνίες πριν το μνημόνιο οι οποίες απεικιοποιήσαν τη χώρα μας. Στο ελληνικό έδαφο δεν βρίσκονται μόνο εκπρόσωποι τη Τρόικας, δηλαδή του ΔΝΤ, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά βρίσκεται και εκπρόσωπο τη γερμανική κυβέρνηση. Η συμφωνία, η οποία έχουμε υπογράψει μέσω των μνημονίων, αφορά την εποπτεία μα από του τρει δανειστές μα. Οι τρει δανειστές μα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια συμφωνία ήταν όμως αυτή η οποία έφερε έναν υφυπουργό της Μέρκελ να είναι επιτετραμένος των ελληνικών θεμάτων στην Ελλάδα. Bring Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου πριν ακόμα υπογράψει το Μνημόνιο 1 Επικαιροποιήθηκε με τις υπογραφές του Λουκά Παπαδήμου και του Αντώνη Σαμαρά Όταν η γερμανική πλευρά απαιτούσε από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, την συγκυβερνώς αντιπολίτευση μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, τότε να υπογράψει ότι δεν θα πάει ποτέ κόντρα στους δανειστές και στην γερμανική πλευρά, αυτό δεν είχε να κάνει με το μνημόνιο, το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε ψηφίσει ο και μάλιστα είχε εκλέξει και τον Παπαδήμο. Αυτό είχε να κάνει με τη συμφωνία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία δεν πέρασε ποτέ από το κοινοβούλιο και στο σύνολό της δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ στον τύπο. Πρόκειται για μια μυστική συμφωνία. Peter. Peter. Η πρώτη συμφωνία υπογράφηκε το Μάρτιο του 2010, δηλαδή πολύ λίγο ένα μήνα πριν ανακοινωθεί η προσφυγή μα στα μνημόνια, στο ΔΕΛΤΑ ΕΝΤΑΒ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στην Τρόικα. Δύο μήνε πριν, ένα μήνα πριν ανακοινωθεί, δύο μήνε πριν ισχύσει, η, ο, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, συγκεκριμένο ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, συνυπέγραψε μαζί με τη Γερμανίδα Καγκελάριο τη συμφωνία αυτή. Δύο μήνες πριν την υπογραφή του Μνημονίου 1 και ένα μήνα μετά το Φεβρουάριο του 2010, όπου τα ελληνικά σπρέτς κατέστησαν απαγορευτικά ...για κάθε περίπτωση δανεισμού από τις αγορές στις οποίες βγήκαμε πρόσφατα. A wait you, you, Τον Νοέμβριο του 2010... Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Ελλάδας, ο κύριος Βέστερβελε, και ο κύριος Βρούτσας, ο Κυπουρός του Παπανδρέου, αντίστοιχα, υπέγραψαν την ελληνογερμανική εταιρική σχέση, στην οποία φαίνονται οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών σαν συνέτεροι στα θέματα των Δήμων. Η Ελλάδα έγινε συνέτερος με τη Γερμανία ...στα θέματα που αφορούν τους δήμους της. Μάλιστα ο κύριος Δρούτσας... ...μόνος ενάντιος... Της γερμανικής πρεσβείας δεν μπορεί να θεωρηθεί. Έχει πολύ καλές σχέσεις με τη γερμανική πλευρά. <Συσκύνω> τη σκητάλη παίρνει η κυρία Μαρελίζα Ξενογιανάκοπούλου και τότε να πληρωτήσει Εξωτερικών επίσης πολύ στενή φίλη και του Γιώργου Παπανδρέου φίλη του Γυμναστηρίου η οποία είχε στενή συνεργασία με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Wolf-Ruthhard Born σχετικά με την ελληνογερμανική εταιρική σχέση και τη συγκρότηση ειδικών προγραμμάτων που αφορούν την πίσνα των σκουπιδιών των νοσοκομείων αλλά και τις ανενεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας. You, Σήμερα στην περίπτωση της Ελλάδος, δεν βλέπουμε ότι η Γερμανία απλώς να επεμβαίνει ως μια κυρίαρχη χώρα, ως η κυρίαρχη χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει επέμβει σε κάθε χώρα την οποία έχει χτυπήσει η παγκόσμια οικονομική κρίση, στην περίπτωση της Ελλάδο βλέπουν τη Γερμανία να συμπεριφέρεται, λες και η Ελλάδα είναι ξεκάθαρα ένα γερμανικό λαντ της γερμανικής κυριαρχίας. Πρόσφατα, όταν επισκέφθηκε η κυρία Μέρκελ την Ελλάδα, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, πράγμα το οποίο δεν αναπαρήχθη από τα μέσα ενημέρωσης, δεν δίστασε να πει, Όπω στην Ελλάδα, στην περίπτωση τη Ελλάδο, έχουμε την εμπειρία την οποία χρησιμοποιήσαμε στην προσάρτηση των κρατηδίων τη Ανατολική Γερμανία μετά την πτώση του κήκου του Βερολίνου. Οπότε για τη γερμανική πλευρά, την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε, την γερμανική πολιτική, η Ελλάδα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ακόμα κρατήδιο τη Ανατολική Γερμανία το οποίο πρέπει να προσαρτηθεί. Και η Ελλάδα δεν είναι μόνο η αρχή σε αυτή τη νέα ιερά συμμαχία. Ο επιτετραβένος της συλλογερμανικής εταιρικής σχέσης και της συλλογερμανικής συνέλευσης είναι ο κύριος Φούκτελ, υφυπουργός της κυβέρνησης της κυρίας Μέρκελ, τον οποίο η κυρία Μέρκελ χαργεντιζόμενη χαριατιζό, μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο τον αποκάλεσε φούκτελο, θέλοντας να δείξει τη στενή σχέση που έχει με τους Έλληνες δημάρχους και περιφερειάρχες. Ποια είναι επικεφαλής της ελληνογερμανική συνέλευσης στη Θεσσαλονίκη Η σύντροφο του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης που επανεξέλεξες Στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Γιάννη Μπουτάρη Η σύντροφο του Γιάννη Μπουτάρη έχει τοποθετηθεί από τον Μπουτάρη τον πρώτο ο πήγε επόμενος στην ελληνογερμανική Συνέλευση, έχει τοποθετηθεί επικεφαλής στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη Blanc women. Στις 29 Μαου του 2013, ο Boutares και ο Kyrios φούκτελ, ἐγενήσαν τα γραφεία τον Δήμαρχον της ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΛΕΨΗΣ στο Μέγαλο μακρέδε του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε λεωφόκι Διονύιον. Ο Μπουτάρης φέρεται σαν επικεφαλής της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης από την ελληνική πλευρά. Από τα έγγραφα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βλέπουμε ότι την έναρξη λειτουργίας του γραφείου ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη, ο Μπουτάρης επιλέγει τη σύντροφό του Γκαμπριέλα Σνάιντερ. Το γραφείο, γραφείο τη Ελληνογερμανική Ένωση, των Δημάρχων της Ελληνογερμανική Ένωση, το οποίο είναι αόρατο από τα χαρτιά του Δήμου. Οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψήφισαν μπουτάρι και πανεξέλεξαν μπουτάρι στο Δήμο Θεσσαλονίκης να ξέρουν ότι πανεξέλεξαν τον επικεφαλής της συνογερμανική συνέλευσης από πλευράς. Και διαβάζω την αυτιλιακή εντό εισαγωγικών καθημερινή, όπου, στην οποία ο Μπουτάρη δηλώνει ότι οι δήμοι στην Ελλάδα αγκάλιασαν την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Οι ψηφοφόροι του Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη επανεξέλεξαν έναν πολύ στενό φίλο του κυρίου Φούκτελ, προσωπικό φίλο του κυρού Φούκτελ, όπω είχαμε αποκαλύψει στην προηγούμενη επομένη. Επίσης, οι ψηφοφόροι που επέλεξαν καμίνη, να ξέρουν ότι ψήφισαν το Alter Ego του τυρού Μπουτάεφ. Πρόκειται για τα γραφεία της Ένωσης την οποία πολιορκήσαν οι υπάλληλοι Ποϊότα, μετά την δήλωση του κ. Φούκτελ ότι 3.000 Έλληνες αξίζουν όσο 1.000 Γερμανοί. Όσοι θέλουν να μπουν και να διαβάσουνε στην ιστοσελίδα των γερμανικών αποστολών στην Ελλάδα πατάτε www.griechenland.diplo.de www.griechenland.diplo.de όσο θέλουν να διαβάσουν σχετικά με τις γερμανικές αποστολές στην Ελλάδα από την ίδια την πηγή και στις δύο γλώσσες και στα γερμανικά και στα ελληνικά. Διαβάζουμε λοιπόν σχετικά με την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι μια ευρεία πρωτοβουλία για συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών, δήμων και πολιτών. Κυρίως στόχος είναι η εμβάθυνση των υπάρχουσων επαφών και η δημιουργία νέων έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για τη της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών. Βάση τη Ομογερμανική Συνέλευση είναι η συμφωνία μεταξύ τη Ομοσπονδιακή Καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ και, των και του πρώην Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στι 5 Μαρτίου του 2010. Σκοπό αυτή τη συμφωνία είναι η μόνιμη εντοδικοποίηση τη δημερού συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Ο Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων Χάντζου Ιωακίν Φούχτελ διορίστηκε μπικαγκελάριο το 2013 και πάλι σαν απεσταλμένος τη συνογερμανική συνέλευση. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, των περιφερειών και των πολιτών, η οργάνωση, το κτίσιμο και ανάπτυξη ειδικών πρακτικών, είτε μεταφορά γνώσεων και άμεση ανταλλαγή τουρισμού ή αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας ή την υποδομή, θέματα υγείας, δημοτικού ενσυγχρονισμού ή τον πολιτισμό και την πρακτική ανταλλαγή νέων παντού σχετικά με πολίτες, ιδρύματα εταιρείας εταιρείας και πολιτικούς οι οποίοι θα συνεργαστούν. Thing, Πρόκειται για την δίψηνα της ενέργειας, την δίψηνα των σκουπιδιών, την των νυχτιού καλλιεργιών που θέλουν να πάρουν οι γερμανικέ εταιρείε στους ελληνικούς δήμους και την οποία συζήτησαν ο κύριος Μπουτάρης με τον πρώην πρώην περιφερειάρχη κύριος Γουρό μεταξύ Τσιπούρας και Τσιπούρου In στην επόμενη πάξη γερμανικά θα σας έχουμε και την επίμαχη δήλωση της κυρίας Μέρκελ η οποία δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει στην περίπτωση της Ελλάδος την εμπειρία της χώρας της, της Γερμανίας, μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου, την εμπειρία της προσάρτησης των ανατολικογερμανικών κρατηδίων στην γερμανική ευρύτερη επικράτεια. Like και τώρα σας διαβάζουμε την κοινή διακήρυξη My... της ελογερμανικής συνέλευση, τη τέταρτης ελογερμανικής συνέλευσης May που από κάποια ηρωνία έγινε συνειδημβέργη, η οποία been... έχει 19 σημεία. Και την οποία υπογράφουν ο Κώστας Ασκούνης, πρόεδρο της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδο, ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχο Καλιθέα, ο Γιάννη Μπουτάρη, δήμαρχο Θεσσαλονίκη, ο Αντιπρόεδρο τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο, ο Ρότζερ Κέλε, πρόεδρο τη Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Βάδη Νιτεμβέργη και Αντιπρόεδρο της Γερμανική Ένωσης Δήμων και Πόλεων, και ο Δόκτωρ Βίλιχ Μάλι, πρόεδρο τη Γερμανική Ένωση Πόλεων, δήμαρχο τη Η τέταρτη η Γερμανική Συνέλευση διεξήχθη από τις 22 ω τι 23 Οκτωβρίου του 2013 στην Λιτεμβέργη με κεντρικό θέμα ο Δήμο του Μέλλοντο. Η Γερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη και την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών Γερμανίας και Ελλάδα. Οι συζητήσεις για επίκαιρα θέματα έδειξαν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπροσώπων τη τοπική αυτοδιοίκηση των δύο χωρών. Παρένθεση, όσους από αυτού του εξανεκλέξατε στου δήμους σας να του χαίρεστε. Η λογερμανική συνέλευση Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών Γερμανία και Ελλάδα. Οι συζητήσει για επίμαχα θέματα έδειξαν τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ εκπροσώπων τη τοπική αυτοδιοίκηση των δύο χωρών. Για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, η προσπάθειά του είναι κοινή. Οι συνεργασίε για την ανταλλαγή τεχνογνωσία που εδρεώθηκαν στα πλαίσια τη Ενωγερμανική Συνέλευση εκτιμώνται ω ιδιαίτερα αποτελεσματικέ και πρόκειται να συνεχιστούν σε όλα τα επίπεδα. Ο λελογερμανικό διάλογο εκφράζει την ιστορική φιλία των δύο χωρών και αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση στην Ευρώπη. <συνθίλια> Τα αθήματα του Διστόμου και των Καλαβρίτων μάλλον θυμούνται την ιστορική φιλία των δύο λαών. Βγά <συνθίλια> <συνθίλια> Η Ελληνογερμανική Συνέλευση μα ενώνει σε όλα τα επίπεδα πέραν των γεωγραφικών και πολιτικών συνόρων. Αντιπροσωπεύει τη δυναμική τη συνογερμανική συνεργασία, την πρωτοβουλία και δράση των ερετών τη τοπική αυτοδιοίκηση των δύο χωρών. Η δεύτερη φάση των συναντήσεων των δημάρχων θα συμβάλλει στην αύξηση τη εμπιστοσύνη και την αποδόμηση των εκατέρωθων προκαταλήψεων, καθώ επιβεβαιώνει τη σταθερή μα προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα. Συνεπώ, θα πρέπει να είναι κοινός στόχος η διαδικασία προσέγγισης να, να εντατικοποιηθεί ω την επόμενη, την πέμπτη, ελληνογερμανική συνέλευση. Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η ελληνογερμανική συνέλευση είναι και για τις δύο πλευρές απολύτως αναγκαία. Και οι δύο πλευρέ θεωρούν πω τον πυρήνα τη λογερμανική συνέλευση αποτελεί η ανταλλαγή μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών Δημάρχων. Η συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδα επιταχύθηκε πολύ γρήγορα. Τα δύο γραφεία Δημάρχων στη Θεσσαλονίκη καμίνες στη Θεσσαλονίκη Μπουτάρη. Και στην Αθήνα, Καμίνης, εξελίχθηκαν σε σημεία συνάντηση ερετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τις δύο πλευρές. Τα γραφεία καλό θα ήταν να στελεχωθούν προσεχώς από μικτές αντιπροσωπίες με ερετό πολιτικό υπεύθυνο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αιρετε... Μικτές αντιπροσωπίες από ερετό πολιτικό υπεύθυνο. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχα γραφεία δημάρχων στη Γερμανία υπό την εποπτεία των αντίστοιχων γερμανικών ενώσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης Όπως καταλαβαίνετε η ναι γραφή στην Ελλάδα είναι υπό την εποπτεία των γερμανικών ενώσεων όμως και τα στη Γερμανία είναι υπό την εποπτεία των γερμανικών ενώσεων και όχι των ελληνικών ώστε όσο οφειλάν αντίστοιχα ως αμοιβαίου σύμφωνος συνεργασίας που υποτίθεται ότι είναι. Η συνεργασία και τα ανταλλαγή τεχνογνωσία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα Αναπτύσσονται και είναι κοινώ αποδεκτέ. Στου τελευταίου μήνε η διαδημοτική ανταλλαγή έχει αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική και πλέον έχουν υπάρξει 100 συναντήσεις σε 26 Δήμου και περιφέρειες. Σε επόμενε εκπομπέ θα βγάλουμε και έναν έναν από του Δημάρχου οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτέ τι συναντήσεις. Νέες συνεργασίε αναπτύχθηκαν στην Ιντεμβέργη και άλλε τόσε θα δρομολογηθούν μέχρι την 5η Γερμανική Συνέλευση την επόμενη χρονιά. Ο αριθμό των συνεργασιών προβλέπεται το 2014. Να διπλασιάστε. Die... Έλληνες και Γερμανοί δήμαρχοι συμφώνησαν στις αρχές κατευθύνσεις στις οργάνωσες και δομής της μελωδικής συνεργασίας τους. Συνεπώ ολοκληρώθηκε η πολιτική φάση της συνεργασίας και θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση με σκοπό τη δημιουργία προτύπων δράσεων σε όλη τη χώρα με πιο συγκεκριμένη και ουσιαστικότερη στόκευση και πιο απτά αποτελέσματα. Και οι δύο πλευρές χαιρετίζουν τη συνειδη, συνειδητή, συνειδητή επιλογή για ουσιαστική αποκέντρωση που αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εμπειρίε δείχνουν σαφώς ότι η συνεργασία μας είναι πιο αποδοτική εκεί όπου υπάρχει απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώση των αναγκών. Με τον τρόπο αυτό η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει κινητήρια δύναμη για τον Δήμο του Μέλλοντος. <Ρι> <Ρι> Αυτός ο Δήμος του Μέλλοντος όπου το κείμενο της κοινή διακήρυξη τον έχει και εισαγωγικών ως μια νέα μορφή Δήμου, ο Δήμος του Μέλλοντος, είναι ο Δήμος στον οποίο ονειρεύονται οι απεικιοκράτες στην Ελλάδα. Είναι ο Δήμο, τον οποίο προσπάθησαν να εφαρμόσουν οι δυνάμεις κατοχής κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εδώ στην Ελλάδα. πουλώντας οι γερμανικές εταιρείες ακριβό εξοπλισμό στη στελέχωση των Δήμων και τότε. Σήμεν. Like To my plea, spell over me. Για να δούμε πού αλλού κοιτάει η ελληνογερμανική συνεργασία Συνέλευση Οι συναντήσει οδήγησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες Οι οποίες κατά το επόμενο έτος θα εξειδικευθούν περαιτέρω και θελοποιηθούν με συνέπεια Οι δράσεις αφορούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης Όπως η διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εμπίζων των σκουπιδιών και δημοσίων αγαθών όπω το νερό. όπως το νερό, στη Θεσσαλονίκη πάνω. Ο αγαπητό του κύρου Φούχου και ο κύριο Μπουτάρη πήγε υποτίθεται να ψηφίσει στο δημοψήφισμα για το νερό. Πήσαι ένα από του πολύ λίγου που ψήφισε πέρσι αποκρετικοποίηση. Την ενέργεια αφορά την ενεργειακή αυτάρχεια τη Γερμανία, η οποία θα αναδειχθεί σε κουλό στην Ευρώπη. Τι υπηρεσία προσχολική αγωγή, δηλαδή υπιακού σταθμού, παιδικού σταθμού, εκεί που γονεί πάνω τα παιδιά του να λάβουν οι γερμανικές εταιρείες υπηρεσίες για τους νέους και άτομα τρίτης ηλικία, την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία, τον τουρισμό την πολιτική προστασία, τις δράσεις κοινωνίας των πολιτών πάλι κοινωνία των πολιτών αλλά και την οργάνωση δομών καθώς και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης Like a the thousand July. Και πάμε και για την ενέργεια των νέων Από την οποία ανεργία των νέων θα μας σώσουν οι Γερμανοί Οι οποίοι είναι φίλοι μας και μας αγαπάνε Εν της δραματικά υψηλής ανεργία των νέων Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια Προκειμένου να προσφέρουμε στους νέους μια ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση η ενίσχυση τη επαγγελματική κατάρτισης με το διαδικό σύστημα εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλά και με τι δυνατότητε μαθητία στη Γερμανία μπορεί να προσφέρει μια προοπτική που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να προσφερθεί άμεση εκπαίδευση στου νέου, ώστε να υπάρχουν νέε θέσει εργασία για αυτού. Με τι εξαιρετικά μεγάλε μεταρρυθμίσεις που ήδη υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ενίσχυσαν τι οικονομικέ σχέσει των δύο χωρών και δίνονται περαιτέρω κίνητρα για επενδύσει. Είναι προφανέ ότι οι πολιτικέ τη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένε με την προσέλκυση επενδύσεων, η οποία προποθέτει τη δημιουργία και τη διασφάλιση ενό ασφαλού οικονομικού επενδυτικού περιβάλλοντο στην Ελλάδα. Το πρόβλημα τη ελληνική οικονομία είναι η βιωσιμότητα του χρέου τη χώρα. Η λύση αυτού του προβλήματο αποτελεί προπόθεση για οικονομική ανάπτυξη. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα καλούνται όπω αναλάβουν κατάλληλε πρωτοβουλίε προ αυτή την κατεύθυνση. Η γερμανική πλευρά λοιπόν θα σώσει τους Έλληνες νέους από την ενεργεία Πώς είναι πολύ απλό εκπαιδεύοντας την, εκπαιδεύοντας την ελληνική νεολαία Μέσα από γερμανικά κολέγια όπως ο γερμανικό κολέγιο στην Ελλάδα Βγάζοντας γερμανογενήτσαρου, έτοιμους να ταξιδέψουν στη Γερμανία Και να προσφέρουν ως εργάτες τις υπηρεσίες τους σε άλλη χώρα και μάλιστα με το μοντέλο των πλέον ελαστικότερων σχέσεων εργασίας το οποίο ισχύει στη Γερμανία και θέλει η Γερμανία να εφαρμόσει σε όλη την Ελλάδα. Six, το γνωστό χιτλερικό μοντέλο Arbeit Macht Frei η, ελευθε... η εργασία απελευθερώνει τον άνθρωπο. Κάπου στο τέλος αφήνουν και ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικά με το χρέος το οποίο δεν ξέρω αν το προσθέξα. τελευταία τα μέσα ενημέρωσης αλλά δυστυχώς και αντιπολίτευση τουλάχιστον ένα μέρος αντιπολίτευσης έχει πάψει να μιλάει για κούρεμα του χρέου, όπως λέγαμε από την Πατζ Γερμάνικα της προηγούμενης περίοδου μιλάμε για απομείωση του χρέους επιμήκυνση στην καλύτερη περίπτωση απομείωση You like my first edition It's yours. <laughs> That's how I am. The simple definition you take art I take spam I'll give you all your ya hands a comma Mytisτη <passion>. theric ότι η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει οι ελληνικοί και οι γερμανικοί Δήμοι και Περιφέρειες να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν με αμοιδιότητα προκειμένου το νέο αυτό εργαλείο να οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη. Oh boy, Εδώ να σημειωθεί ο ρόλος στον οποίο παίξανε τα γερμανικά ιδρύματα στην Ελλάδα όπως είναι το Ίδρυμα Ντενάουερ για τα οποία θα γίνουν σχετικές εκπομπές στο Μέλλον. Want to buy some use, hand. Όπως μας λέει και αφορά τα, αυτά τα ιδρύματα η κοινή διακήρυξη, ο διάλογος που ξεκίνησαν τα πολιτικά ιδρύματα είναι ευπρόζεκτος. Στα πλαίσια της γερμανική Συνέλευσης, προσφέρουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες αξιόλογα ερεθίσματα για να ταπεξέλθουν τα δύσκολα καθήκοντά τους. Τα ιδρύματα καλούνται και μελλοντικά να συμβάλλουν στη διμερή συνεργασία Δήμων και Περιφερειών. Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν τη δράση της κοινωνίας των πολιτών υπό την μορφή ελληνικών και γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και την παρουσία τους στην τέταρτη γερμανική συνέλευση. Η κοινωνίας πρωτοβουλία κοινωνίας των πολιτών αποτελεί απαραίτητο βήμα διαλόγου σε μια ευρεία κοινωνική βάση και με τη συλλογική δράση των πολιτών. Δεν έχουμε μόνο μη κοιότους όρος στο Δήμο Αθήνας και Δήμο Θεσσαλονίκης επανεκλεγμένους δημάρχους, Καμίνι Μπουτάρι, τον του οποίο, οποίου επανεξέλεξε μερίδα των Ελλήνων πολιτών, χάρη σε αυτούς τους δύο δημάρχους, στον καμίνη και στον Μπουτάρι, δεν έχουμε μόνο μη του τους όρους Δήμο Αθήνας Θεσσαλονίκης, έχουμε και μη τη ελληνογερμανική συνέλευση. Όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν τι ευχαριστίες του στον Δήμαρχο τη Νιτεμβέργη, τη Ρωνία, και τον Πρόεδρο τη Γερμανική Ένωση Πόλεων, Δόκτωρ Ούρλιχ Μάλι, για τη διοργάνωση τη 4η Ελληνογερμανική Συνέλευση. ης δυνατότητα επιτόπου επισκέψεων των δομών του Δήμου τη Νιτεμβέργη και η συζήτηση γύρω από τι πρακτικέ εμπειρίες αντικατοπτρίζει επακριβώ το σκεπτικό της Ελληνογερμανική Συνέλευση για μια στοχευμένη και πρακτική ανταλλαγή τεχνογνωσία. Η σε βάθο αυτή συζήτηση αποτελεί προπόθεση για διαμόρφωση του Δήμου του Μέλλοντο. Πάλι ο Δήμο του Μέλλοντο εντό εισαγωγικών. Και καθώς φτάνουμε στο τέλο τη κοινή διακήρυξη τη Συνογερμανική Συνέλευση στην Ιτεμβέργη. Εδώ ανακαλύπτουμε ότι μας έρχονται. Μετά την Εντεμβέργη μας έρχονται, έρχονται και στο δικό μας έδαφος. Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν την απόφαση της 4ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η 5η Ελληνογερμανική Συνέλευση, να διεξαχθεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2014 στο Εράκλειο-Κρήτης. Καλά, αν τα καταφέρει να διεξαχθεί στο Εράκλειο-Κρήτης βρήκε περιοχή να διεξαχθεί. Ο Δήμος Ηρακλείου θα αναλάβει την Προεδρία τη 5η Ενωγερμανική Συνέλευση το 2014 από κοινού με έναν Γερμανικό Δήμο, ο οποίο στη συνέχεια θα φιλοξενήσει την 6η Ενωγερμανική Συνέλευση. Οι πρόεδροι των δύο αυτών δήμων θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ω κρίκη κρίκοι μεταξύ τη ΚΕΔΕ, καθώς και των αντίστοιχων γερμανικών ενώσεων τη τοπική αυτοδιοίκηση κάτω από την ομπρέλα τη Συλλογερμανική Συνέλευση. Όλοι οι συμμετέχοντες επιδιώκουν την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων που προέκυψε από τη συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσία και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματά του στην 5η Γερμανική Συνέλευση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2014. Η ελληνογερμανική φιλία και η συνεργασία θα οδηγήσει σε συνέργειε σε όλου του τομεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, χρησιμοποιώντα τι συνέργειε αυτέ ω πρότυπο αναδεικνύει ότι τη δυνατότητα της νογερμανικής συνέλευσης να προάγει το συμφέρον των πολιτών των δύο χωρών. Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα είναι λοιπόν η γερμανική συνέλευση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 14. Στο Ηράκλειο της Κρήτης μια πολύ καλή ευκαιρία για τους κρητικούς να δώσουν ένα χειρό παρόν έξω από τα γραφεία της συνογερμανικής συνέλεσης. Nous, dans la nuit. Επίσης αναμένουμε να δούμε τη στάση των σχημάτων της αντιπολίτευσης με την παρουσία αντιπροσώπων οι γερμανικί και τη διεξαγωγή της 5ης των συνέλευση <Τι> συνέλεψες σερακιλοκρίτης Κρήτη. <Τι> J'entends grande à l'infini Comme une harmonie ma symphonie Τώρα το γιατί οι ελληνικοί Δήμοι αδελφοποιούνται με γερμανικού Δήμου και όχι με Δήμου Γαλλικού, α πούμε, Ιταλικού, Πορτογαλικού, άλλων τόσων κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μένει στη φαντασία μα viv une manie je ne peux le plaisir passe il υπό τις των περιφερειάρχων Αθήνας-Θεσσαλονίκης και των δημάρχων Αθήνας-Θεσσαλονίκης οι οποίοι δύο δήμαρχοι Αθήνας-Θεσσαλονίκης επανεξελέγησαν. Να τους χαίρονται οι ψηφοφόροι τους οι οποίοι επανεξέλεξαν τους δύο δημάρχους, Καμίνι Μπουτάρι, που έχουν φέρει στους δήμους της Αθήνας τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις τη συνογερμανική συνέλευση. Να τους χαίρονται οι ψηφοφόροι τους που πανεξάλεξαν τους καλύτερους συνεργάτες των Γερμανών Εποπτών, γκαουλάιτερ όπω λέγανε κατά τον προηγούμενο πόλεμο, το Β' Παγκόσμιο πόλεμο και μάλιστα ένα δήμαρχο Θεσσαλονίκης, προσωπικό φίλο του κ. Φούκτελ που για το μόνο το οποίο έχει να τον ψέξει είναι ότι πίνει πολύ τσίπουρο και τρώει πολλές τσίπούρες και δεν ασχολείται όσο πρέπει με συνειδητικοποίησεις. J'ai fait dans ma vie une manie. Moi, je m'ennuie. Όταν πας και ψηφίσεις για τα gay parade και τα legalized τότε βγάζεις δημάρχους οι οποίοι είναι οι καλύτεροι συνεργάτες των γερμανικών αρχών στην Ελλάδα Οι καλύτεροι συνεργάτες είναι οι γερμανικές και με ένα μπουτάρι του οποίου η γυναίκα είναι επικεφαλής των γραφείων στη Θεσσαλονίκη Οι συντροφος ο κύριο Φούκτελ, αυτόν τον οποίο έχει βάλει η γερμανική κυβέρνηση επόπτη στη χώρα μα, τόνισε και σημασία της τη σημασία τη συνωγερμανική συνέλευση, τη σημασία μια συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία λέγοντας ότι σε αυτή τη μορφή δεν έχει επιτευχθεί πουθενά στην Ευρώπη μια τέτοια συνεργασία. Η Ευρώπη ενισχύει τις ρίζες της. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση ως κοινοτόμος προσέγγιση ήταν η ομιλία του κυρίου Φούκτελ στη Βιέννη σε μεγάλη εκδήλωση της Αυστριακής εταιρίας Εξωτερικής Πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών τον Δεκέμβριο του 2013 Μεταξύ των πολλών ακροατών τη ομιλίας αυτής διπλωμάτες κοινό εκπρόσωποι πολιτικοί ήταν και ο κύριος Βολφκάγκ Σιούσελ πρώην του συντηρητικού κόμματος της Αυστρίας ο πρόεδρος εταιρεία, εταιρείας, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Είναι πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας εξωτερικής πολιτικής των ΕΕ της Αυστριακής εταιρείας πρώην πρόεδρος, καγκελάριο για την ακρίβεια της Αυστρίας και πρώην αρχηγός του συντηρητικού λαϊκού κόμματος ο Wolfgang Schuell <Ρίου> Αυτή τις βόρειες ιεράς συμμαχίας έχουν όλοι πάνω κάτω τα ίδια ονόματα <Ρίου> Ο κ. Φούχτελα άρχισε την ομιλία του με αναφορά στην ίδρυση τη Ελληνογερμανική Συνέλευση για την υπογραφή του Γιώργου Παπανδρέου και τη Καγκελαρίου Μέρκελ για την ίδρυση τη Ελληνογερμανική Συνέλευση το... το Μάρτιο του 2010. Ε, αναφέρθηκε στι πολλέ συναντήσει οι οποίε έχουν γίνει στα πλαίσια τη Ελληνογερμανική Συνέλευση για την τέταρτη σύνοδότηση στην Ιντεμβέργη στην οποία παρευρέθηκε το 20% των ελλήνων δημάρχων το 20% των ελλήνων δημάρχων της Ελλάδος πέρσι παρευρέθηκαν στη συνάντηση της Ιντεμβέργης να δούμε πόσοι από αυτούς έχουν, επανεξ, έχουν επανεκλεχτεί κάτι το οποίο όπω τόνισε από τη απόδειξη της σπουδιότητας της συνέλευσης επίσης τόνισε τη σημασία της δημιουργίας των γραφείων δημάρχων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καμίνιες Μπουτάρη, αυτοί επανεκλέφθηκαν, που εξελίχθηκαν σε κομβικά σημεία των Γερμανών Δημάρχων και Ελλήνων Ερετών και Δημόνων. Επίσης επισήμανε τη συμβολή της δράσης των Γερμανικών Πολιτικών Ιδρυμάτων, όπως το Ίδρυμα Κόραν Αντενάουερ και Φρίντριχ Έμπερτ και των τους στην Ελλάδα, που, συνδε... που συνεισφέρουν ω συνδυτικό Κρίκος στον ανοιχτό πολιτικό διάλογο. <Ρι> Επεσήμανε, υπογράμμισε την καλύτερη απορρόφηση πόρων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην οποία συνέβαλαν όπως σημείωσε, τόσο τα συνέδρια και οι ομάδες εργασίας, για τη δραστηριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε διαφόρου τομείς, όσο και ανταλλαγή θεματικών επισκέψεων δημάρχων και ειδικών από την Ελλάδα και τη Γερμανία, που οργανώθηκαν στο πλαίσιο τη γερμανικής συνέλευσης. Επίση, αναφέρθηκε πάλι στι γνωστέ business όπω είναι η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η ανταλλαγή εμπειριών και ενημέρωση ανάμεσα στι ελληνικέ και γερμανικές εφημερίδες Εδώ θα παίξει πολύ καλό ρόλο το Ίδρυμα Denauer, ή τα τμήματα δημοσιογραφία του Ίδρύματος Αντενάουερ και ο κύριο Στελόγλου. Πήρο το έλεγχο του ποταμιού του σταύπου Σωδάκι, ο οποίο είναι επικαιφαλή των μαθημάτων δημοσιογραφία στα πλαίσια τη οργαιαμική φιλία του Ιδρύμα του My pack is light. It's you, Λιλί, Στο τέλο τη ομιλία του ο Hans-Joachim Φουχτέλ, Fuchtel, η Φούχτέλο, κατά την κυρία Μέρκελ και πολλούς δημάρχους και περιφερειάρχες της χώρας μας, τόνισε τις πολύ καλές και δημιουργικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο λαών, του γερμανικού και του ελληνικού. Κάτι που όπως σημείωσε, αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από το γεγονός ότι 2 εκατομμύρια Γερμανοί τουρίστες περνούν κάθε χρόνο τις διακοπές του στην Ελλάδα, πως εκεί ζουν μόνοι 40.000 Γερμανοί και πάνω από 300.000 Έλληνες ζουν και εργάζονται στη Γερμανία. Η τρανή λοιπόν απόδειξη κατά τον κύριο Φούχτελ είναι ότι έρχονται στην Ελλάδα Γερμανοί τουρίστε. Εδώ ξεχνάει ότι στην αρχή τη κρίση υπήρχε γραμμή από το Υπουργείο Τουρισμού τη Γερμανία να μην στηριχθεί ο ελληνικό τουρισμό από Γερμανού τουρίστε, σαν τιμωρητική διάθεση τη χώρα του στη δικιά μα. Αλλά και η μετανάστευση, η οικονομική μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία για τον κύριο Φούχτελ αποτελεί σημάδι τη πολύ καλή συνεργερμανική φιλία. Möchte ich etwas glücklich sein, denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich ein Weh nach dem Traurig sein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. <Για> <Για> κατά κατά πολλού δημάρχου περιφερειάρχες, τον κύριο Φούκτελ, είμαστε αδελφωμένοι λέει. Άρασαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της Pax Germanica για την εποπτεία στους Δήμους και γενικά για την ΕλληνοΓερμανική συνέλευση τα σύμφωνα ποταγή της χώρας μας ως γερμανικό λάντερν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας η συνέχεια στην επόμενη Pax Γερμανικά την άλλη Τετάρτη ακολουθούν στις 6 ώρα αθειόφοβοι. Αυτό γίνεται γιατί Γιατί τα στελέχη μα, Η ηγεσία μας Δεν ξέρω αν κατανόησαν Αυτό που ονομάζεται και μακροοικονομία Η μικροοικονομία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 Είναι Σαν φίλοι Και μιας φίλη χώρα Όπως είναι η Γερμανία; Let us uh, give some clear talk. Angela Merkel and οι people are great friends of Greece. They have given us the last three years more than 6 I don't know anybody else ο Φούχτελ είναι πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Πάρα πολύ συμπαθής. Ο Φούχτελ. Πάρα πολύ συμπαθής. Είχε την θα σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες. Εκώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτήριο. Δεν δέχομαι το χαρακτήριο. Απολύτως χιλιότητο. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γαστίια του Πασόχου μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα. Έχω γίνεται έξω απ' τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση, αν θέλετε τί. να μ' απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω, Φένει σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε, όταν πιστεύετε, ότι η Υπουργή, η Προφυπουργή, που είναι θες εκλεγμένοι από την, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για τη Siemens.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 Μετί, Λίλι, Marleen, wenn sich die später Nebel drehen, er wird bei dir Laterne stehen. Μετί, Λίλι, Marleen, mit dir. ξένη κατοχή, <συμπή> δυοσύνη, ξένη κατοχή, τόντες, είναι, πρωτογράφι, είναι, πρωτογράφι, είναι στρατιώτες, ξένη με γραβάτα πρωτογράφι. και κοστούμι.